Διότι στο αεροδρόμιο είναι γνωστό ότι έχει κάμερε. Δεν χρειάζεται να το πολύ φανταστήσει, δεν θα πάει μακρύα φαντασία. <σταστασίλει> ναι, σωστό. Εντομετί είναι <στασίλει> και προσμίωση. Είναι τόσο άχρηστο όλη αυτή. Πρέπει δεν μπορούν ούτε την τύλη του στο αεροδρόμιο να βρουν μόνο του. Έχουν μάθει να του πηγαίνει το Υπουργικό από το κινητό, σχεδόν μπροστά στο αεροπλάνο. Oh, Έτσι είναι το σωστά. <στασίλει> Εγώ έχω τύχη εισεπτήσει, να σκάει <στασίλει> μύτη <ν' ασκαίλει στασίλει> στη φυσούνα, μέσα στη φυσούνα <στασίλει> <ν' ασκαίλει> που μπαίνει στο αεροπλάνο κατευθείαν, <σίλει> από πλαϊνή πόρτα με σκάλε να ανεβαίνει ο κωστά σου καραμαλή. Πον είχαν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 Ελά, Ερυδρελέ, κάτω εικόνα, ρε Μαλάκα, να είσαι στο αεροδρόμιο, να περιμένει εκεί μέσα στα νεύρα την κούραση και όλα αυτά, να βλέπει το άλλο, το μουνό πανω, ρε Μαλάκα, να πηγαίνει μπροστά στον Κισεύ με το έτσι τέλο και να καρπαζώνει τον άλλον, να πει των τον 700 ευρώ που δουλεύει υποχικό και θα τον απολύσουν τον Οκτώβριο. Ήταν μια κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Τι νοεί, γι' αυτό θα... είναι η βουλευτή θα... τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι οι δαπίτες. Το, το, το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Α, α εντάξει. Το μέσα, να του σκάσεις μια σφαλιάρα να κολλήσεις με στο τζάμι θα βγει μετά ο Άδωνης και θα λέει θα μας σκοτώσουν οι κομμουνιστές. Όταν γίνει λέει σοσιαλισμός στην Ελλάδα, βεβαίω θα υπάρξει βία. Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Αν το έκανε ο κομμουνιστής, ναι, καλά θα κάνει να το πει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Ακού να δει. Ένα άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με την κρίση και με τα μνημόνια κατεβαίναμε με τι κατσαρόνε κάθε μέρα κάτω στη εκεί στο Σύνταγμα. Τώρα γιατί δεν κατεβαίνει κανέναν. Όχι περνάμε χειρότερα από το Τεζά. Γιατί δεν κατεβαίνει κανέναν. Ο κουτσούμπα τι κάνει, ρε. Ο Σύριζα. Τίποτα, όχι, ο, ο κουτσούμπα τίποτα. Μόνο από το Σύριζα λοιπόν, να περιμένει κάτι. Τόση ψυχευέλια. Ρε, ο Μητσοτέχ θα μα πεθάνει τα φάρμακα. Νεβέλουν οι πάλι τότε. Το ξέρω, πάνω, το ξέρω. Και ο κουτσούμπα το χαβά του, άσε με τώρα. Τίποτα δεν κάνουν. Δύο αντίπολοι το ψυχάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα Παρασκευή, θερμή παράκληση να θυμίσει στο φίμιο ότι ακολούθουν οι διακοπές διακοπέ. Είμαστε και πει τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Α, δεν αποκλείεται. Ε, βέβαια, Δευτέρα θα είναι που θα τα ξαναπούμε, αλλά μια Δευτέρα του Ο, 2. 2 ή 9. Όχι, δύο. Δύο. Εντάξει, Πού Πού δύο του μήνα να κάνουμε Καλησπέρα. Καλησπέρα Λόγω το ότι είναι η τελευταία εκπομπή Σήμερα ναι, ναι Να πω τις ευχές μου για καλό καλοκαίρι Καλά μπανιά Να το βρέξετε καλά Θα το βρέξουμε και, θα να, το και να παρακαλέσω τον εκδότη Τον Ηλίου Times Να είναι λίγο πιο συγκρατημένο Γιατί έρχονται μηνύσεις Από Μιχάλης, ποιον. Μιχάλης. Γεια σας. Α, Μιχάλη. Ναι. Εσύ με ποιους θα είσαι όταν γίνουν οι μηνήσεις. Εγώ θα είμαι μάτυρας υπεράσπισης του. Α, εντάξει. Είμαι ταγμένος. Εκεί κατάρτισε. Να έχει Μεταγμένο. υπεράσπιση από τους Σιριζέους. Έτσι. Α, τους τοπικούς βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Α, αυτό είναι. Η μεγαλύτερη τιμωρία του αυτή, αυτή είναι. Αυτή θα, θα τον σώσει η Σιριζέα από τα δικαστήρια. Έτσι. Καλό καλοκαίρι. Ναι, το Ιράκ και του Τόνδε Κόσμων των Αφγανών. Α είμαι τώρα το Ιράκ και των Δε και πόνδε και εσύ παρακαλώ. Θα αλλάξει τώρα. Να αλλάξει. Το αλλάξει. Το να Bang. αλλάξουμε. Το Big Bang το κάνανε εξωγήινο και του Ιράκλειτου θα τροποποιηθεί. Να ενημερώσει όλου. Τα μου μου δεν κάνουν τίποτα. Ανημέρωται οι Έλληνε. Δεν το ξέρω τώρα, δε. τώρα από εκεί θα περιμένει. Ποιο θα σε ενημερώσει, Στα Ματίνα Τσιμτσιλή που νομίζει ότι κάνει infotainment. Σε παρακαλώ. Μου παραπονέθηκαν οι Αμερικάνοι ότι δεν του τα λέω, να του τα Να πω και λίγο στα γλώσσα του American Seven Gravity UFO. Να τα πέστε να συνομιλούμαστε. πέστε Πέστα, πέστα. Γιατί σε ζητάνε και οι φίλοι μου από τα Άργουρα. Paradox. Εκεί. Όλη την ώρα για σένα με ρωτάνε. UFO. Λοιπόν, έλα. Πέστα να, να καταλάβουν fight. και αυτοί. Άντε για.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 Πρόσωπο. Με το δικό σου πρόσωπο, πώ το λένε και σου λέω πολύ γέτο. Αφού καταρχήν δεν είναι θέμα προσώπου, Άλλον βλέπει πάντω. Δεν θέλω oh, να σπαράξω. Άλλον, και... Άλλον βλέπει που κάνει τη φωνή μου. Σοβαρά μιλά. Μιλάει πάνω στο ηχογραφημένο το δικό μου. Το βαραμιλά. Ναι. Oh. ναι. Ωστόσο, οι δικέ μου φάρσες ακούγονται. Ναι, οι δικές σου φάρσες. Αλλά, φάρσες. αλλά είναι και... κάποιο που κάνει lip sync που λέμε. Α, lip sync, μάλιστα. Κατάλαβα. Okay. Δεν πειράζει. Έχω okay. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και τη και πάντα να σε καλά και αυτό τίποτα άλλο. Έλα ρε, έλα. εγώ είμαι, έλα εγώ είμαι. Τώρα και τι να κάνω εγώ, τι θέσαι τώρα. Έλα να εγώ είμαι. Αποστόλης. Ε αυτός, τι κάνεις καλά. Καλά. Γεια στο φλαράκι μέσα, μπορώ να κάνω μια φυροσούλα για Παρασκευή. Για δώσε. Λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή κατέβηκα στην Θεσσαλονίκη, πήγα... Στο Φανάσι παπα και εκεί δυστυχώ ερωτεύτηκα μια ταξιδιάρα ψυχή. Άμα. Η ταξιδιάρα ψυχή Ά, είναι ναι. σε άλλη συναυλία, του Αγγελάκα, όχι του Ακουσταντίνου. Ναι, φίλε μου, αλλά η κοπέλα είχε πάει στο Άμστερνταμ, είχε πάει στο Βερολίνο, έκασε το Λονδίνο, δέκακα. Μετά πήγε στο χωριό του στι πρόβε που κάνανε και του άκουσε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτω Αθήνα και το, το, το, του ξανάκουγε. Βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη, δεν την ήξερα. Και θα ξανένε Αθήνα μετά από μια-δυο εβδομάδε πότε θα είναι. Οπότε ταξιδιάρα ψυχή, ήταν ένα. Άγινο ήταν πέρασα ή πέρα. Σε να το λιγό εσύ εσύ θα την βγάλει και, και έξω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, έχει και τα καλά τη εκπαιδευτική. Μαθαίνουμε και τα προσωπικά σα. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον. Χαλάβει, ούτε το όνομά τη ξέρω, ούτε τηλέφωνο πήρα, δεν κατάλαβα. Άμπα. <laughs> τι θε να κάνω, Άντε να βοηθήσω, ε. να κοινοποιήσουμε μπάσκετε σε ευρέη είσαι και Σούργε. Τίποτα. Συνμανσίεχνία με ίσω, είπε εσύ; Τι να κάνω. Στη χαρακτηρέ. Θα τι αφερώσουμε και τα εγώ τη κόμμα ανόνι. Και παρασκευή, ρε φίλε. Όχι, εγώ να το αφιερώσω, βλέπω. Αλλά Αν ακούει η κοπέλα με τον άμπαλο, το μαλάκα που έμπλεξε που δεν ρώτησε ούτε όνομα, ούτε Άρα, τηλέφωνο, ούτε social, μικρή, είναι 30 να, πάρει, να πάρει τηλέφωνο η κοπέλα, μπα και σώσουμε ένα μαλάκα. Ναι, σιγά, πω 20 χρόνια πιο μικρή είναι, τέλο πάντων. Α, είσαι και τέτοιο. Είναι και 30, ρε, μαλάκα. Μια χαρά είναι, στα του ζένε, είναι γυναίκα. Το πρόβλημα δεν δε δε δε είναι δε αυτή που είναι 30, το πρόβλημα είναι εσύ που είσαι 50. Ακόμα. Καλά, η τεχνολογία <laughs> έχει προχωρήσει, δεν έχει. Όχι, όχι, καθαρό. Η επιστήμη επίση. Πρέπει να κάνω Όχι, όχι, όλα καλά. Ναι, μια αποστολή γιατί κάνει καλά, είσαι. Καλά. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για, για του φίλου μα, του Γάλλου, για την Κυριακή, τη Μασελιότητα, μαζί με έναν ύμνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που το φτιάξατε πολύ ωραία εσεί εκεί πέρα. Εντάξει. Πώ το φτιάξατε, με το Έρικα. Είχατε φτιάξει το ύμνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ύμνο των Ναζί. Ναι, το Έρικα. Τότε. Α, δεν το θυμάμαι, συγγνώμη.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 Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε να τα υπονοείτε αυτά τα πράγματα! Λένταγες στους ουρανούς με ζάρια και χαρτιά Και ξάφνου στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα Τώρα κρυώνεις και πεινάς σε εμάς Για σένα βράζει αυτή η άρεια κατσαρόλα Μη δίνει σημασία που όλα γίναν μιαστικά Κι αν δεν να πει δυο-τρία λόγια Το ξέρει πως είναι κερδισμένο τελικά Mopjosha moye lai prosta sti Απαίνω για δεύτερη φορά. Ή Ξανά παίρνω για δεύτερη φορά, παίρνω για δεύτερη oh. φορά. Γιατί το ξανά σκεφτόμουν για δεύτερη φορά και το αποφάσισα να σε ξαναπαίνω για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έκανα μια παραγγελία, αλλά δυστυχώ πήγε άπατη. Πιστό. Πιστόλη κανονικό. Λέω λεω δεν πειράζει. Δεν είσαι από του συχνού, λέω ο Βασίλη, μην συνοχωρέσε. Oh, oh, δεν πάει σύγιο, έτσι, έτσι, δεν πάει έτσι. Πέσει όμω, για πε. Λοιπόν, αυτή είσαι, αυτή συχνούς, αποφεύγουμε κιόλα. Όχι, όχι, όχι, όχι συχνά και πολύ πλάκα. Λοιπόν, σε αυτή την παραγγελία εάν τα καταφέρω και το πόσο σάθωρί να χάσω. Να πούμε είναι εξή. Επειδή σήμερα θα έπρεπε να βρίσκω βασικά από το πρωί έχουν ξεκινήσει ένα ξέπλυμα του κυρίου Αβγενάκη. Διάφοροι. Αποκλείεται. Όχι βρε. Επειδή κάποια site δεν το παίξανε και το χαντακώσανε και το υποβαθμίζουν. Ότι ναι, να το ορίστε, το ορίστε δεν το χτυπάει. Δεν το χτύπησε. Όχι, όχι. Μέχρι και ο κονό μου το πρωί. Ενώ του λέει το χτύπησε μετά λέει δεν το χτύπησε. Όχι λέει. Αποκλείεται ο κονό μου τέτοιο πράγμα. Όχι εντάξει το παιδί είναι δικό μου. Να πούμε για το... κανέναν άλλον, αλλά oh. το παράχεσαι. Τέλο πάντων, θέλω όλο αυτό το ξέπλυμα σήμερα το οποίο έχει ξεκινήσει από διάφορου, όποιε δηλαδή. Τι τρώσαι ακούσει γιατί από τον πρωί παίζουν όλοι. Μέχρι και ο, τι να πω τώρα λοιπόν. Και μετά θυμάσαι αυτή τη φράση του Μαυρογιαλούρου εκεί που του λέει Ετοιμάζομαστε να δώσουμε άλλη μία με τη Μούτζα και λένε προ τα πού. Και δίνουν όλοι μαζί μία και λένε προ τα εκεί. Θυμάσαι ναι. Ωραία αυτό. Δηλώσει και Μούτζα. Δηλώσει και Μούτζα. Είδαμε ε, και μια χειροδικία μάλιστα. εδώ. Εδώ δεν, όχι. δεν υπάρχει Όχι, δώσεις, ναι. Δώσεις, ναι. δεν υπάρχει καμία χειροδικία. Καμία χειροδικία, καμία χειροδικία, καμία υποθυμία. Πολλά φάσκελα και όλα τα φάσκελα εδώ, για να πιάνουν τόπο. Με τον συγκεκριμένο βουλευτή και πρώην υπουργό είχα μια πάρα πολύ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 Τώρα θυμώνει, ξεφυσάς και όλο ρωτά: Που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Μη δίνει σημασία, πολλά όλα γίνε μοιαστικά κι αν δεν πρόλαβε να πει δυο-τρία λόγια. Το ξέρει πω είναι κερδισμένο τελικά. Ο ποιο χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Σε παρακαλώ, λοιπόν, αν έχει χρόνο, βάλε ένα τραγουδάκι που λέγεται Όλε μαζί μια γροθιά για να το αφιερώσω στην κόρη μου, σε παρακαλώ. Διότι η επαγρύπνηση, η ομαδικότητα και η προσπάθεια πρέπει να διδάσκεται από νωρί. Και όταν μεγαλώσει, λίγο θα το πούμε ταξική συνείδηση, ενότητα και αγώνα. Πόσο είναι αυτό, λοιπόν, για αυτά. Δύο-τριών εβδομάδων τώρα. Καλά κάνει, παιχνίδι, από τώρα να περνάει μέσα. Κάπω έτσι. Στο υποσυνείδητο, σωστό. Θα σου πω σε είκοσι χρόνια. Εγώ θα σου πω σε είκοσι χρόνια. Και αγγίλε τι νύκε Στην Παρασκευή θέλω να μου βάλεις τη μαγούλα... Εδώ πέρα στο στη Μαγούλα είναι προς το θριάσιο Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο Αρκούν να τελειώσουνε προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός ε, Τρέχανε νερά δεν μπορεί να γίνει κάτι Οπα, κάτσε τώρα γιατί μπλέκονται τα πράγματα Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμά Τρέχουν νερά, ε! Μα γι' αυτό πήραν, είμαι γείτονας απέναντι τρέχουν νερά Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε Μπορεί να σφουγκαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, μη πάει χαμένο νερό ε, Καλό δεν είναι που όχι κουβά, είναι που είναι Ανέρα, έχεις πάσει αγωγός! Επήγαινε μελεκά, τι να πω! Καλά μαλάκια είσαι Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά! Και πει σε ποιον πειρά! Το όνομά σου πώς είναι! Στράτος, Τζορτζογλου! Θα σε κα... Έλα! Λέει λοιπόν, ένα μου! Το νερό να μαζέψει! Άντελα, <Κι Κι> έχει <τώρα>, μαγειά! Δεν πειράζει που δεν σου η ζαριά! Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα! Το λέει και που μα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 Έτσι μογγενή βρε μαλάκα, είσαι βάλει. Ποιος πιας είναι; Δεν σου πει να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε με το σκάι. Τόσες προτάσεις Μου πλάκα. έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει στα γόνα νερό Τα λέει ο Σκάι. Τα που για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα παλιά. Ο τα θα, μένους, θα όλα. Γεια σου Απόστολε. Yeah. Γεια. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δόκη. Σας σήμερα στις 3 Ιουλίου του 1942 στην στη περιοχή του αεροτρομίου της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη για την αντιστασιακή τους δράση κατά των ε, Γερμανών οι νεολαίοι αγωνιστές της Ελευθερίας Μιχάλης Καράταης και Χρήστος Βακαλόπουλος. <Τι> αδρά... Η ότι υπήρξαν μέλη μια ομάδα από της τη Εθνικοπελευθερωτική Οργάνωση Ελευθερία, η οποία είχε ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1941. Η οποία οργάνωσε αυτή ήταν η πρώτη οργάνωση αντίστασης κατά των Ναζί τότε στην κατεχόμενη Ευρώπη. Στη μνήμη του, θα ήθελα να βάλει τον ύμνο του ΕΑΜ. <Συκλή> <Συκλή>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 Το οποίο οι άλλοι πως όπω είπε... και. ΣΥΡΙΖΑ, ΒΑΣΟΚ κτλ. Δίνει μάχη και στου πάνω στην Καλκιδική. Ο Κουτσούμπα ήταν εκεί πέρα και δεν την κρουσία του Παρασκευή. Και στην ΛΑΡΚΟ, όπου και αύριο έχουν μια σύσκεψη και εκεί θα είναι πάλι ο μα. Και σε πολλού χώρου που δίνουμε μάχε και ανατρέπουμε πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν ανέφερε κανεί μέχρι τώρα, δεν ξέρω η δασκαλίζα αν θα πάρει και πήρε, ότι ανατρέψαμε για πρώτη φορά στην εκατοντάχρονη πορεία τη ΔΟΕ, την πρωτιά τη ΔΟΕ. Και εκεί και η πρώτη αγωνιστική σπήρωση. Στην Αδύναμε στο κέντρο. Τροσε και μουριγιο δέντρο Έχει γοητικά τα βίλα και ολογυλικά τα μύλα Έχει γοητικά τα βίλα του ολογυλικά τα και το οποίο είναι από πολύ δουλειά, από τα κάτω, στα σωματεία και στους συλλόγους των δασκάλων. Αυτά λοιπόν, αυτό το δέντρο εμείς ποτίζουμε και αυτό το δέντρο είναι η ελπίδα της Ελλάδα και του εργαζόμενου λαού. Αυτό να πούμε, αλλά τα δέντρα ελπίζω κάποια στιγμή να μας δώσουν μπόλικο ξύλο για να καίμε τα βράδια του χειμώνα στο τζάκι. Γύρω του και το με Don't know she's a winner. Don't ask Καλησπέρα. Είπα ο γυμναστριακό αυτό το ωραίο ρεσί με το Πασόριζα και το Πάριζα και τα σχετικά. Ναι. Είμε και εκείνο το ωραίο που είχατε πει το ψιριζόγαλο με κανέλ. Αν μου χωρί για την Παρασκευή. Πού το είχαμε πει αυτό. Ναι, ναι, πολύ παλιά. Ψιριζόγαλο με κανέλ, αλαφρέ είναι ωραίο. Για φήμηση τι ήταν. Όχι, ρε, εσύ, είναι φινταγή που να φτιάξει ψιριζόγαλο με κανέλ. Α, οκ. Okay. Έλα, το για την Παρασκευή. Έ, σιριζόγαλο με κανέλ! Θέλετε ένα επιδόρπιο ελαφρύ, γευστικό και εύκολο στην παρασκευή του Σιριζόγαλο με κανέλ. Κάντε δώρο στον εαυτό σας Τη δίκαιη ανάπτυξη των παιδιών σας Ηλικά, Πλεώνας μαριζιού Απ' τα χθεσινά γεμιστά της κυρίας Διανός Πέντε χρυσά αυγά Μια κατσαρόλα Μια μαρίζ Και το αριστερό μάτι της κουζίνας Εκτάλεση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 Για το φινάλε θα ήθελα το τραγούδι τη Μόνικα το Yes I Do να το αφιερώσω στα αγόρια μου και σε εσένα φυσικά. Και στο τίμιο για να περάσετε πάρα, πάρα πολύ όμορφα και καλέ καλοκαιρινέ διακοπέ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά Μόνικα, μου βρήκε να φιερώσει, τέλο πάντων. I love you, μωρή. yes, I do. Αυτό είναι αυτό που λέει. 37 mm -hmm. of December. Αυτό <laughs> Αυτό είναι. <That's. laughs> I can't make you laugh, I can't make <laughs> you cry. Οριακά το λέω λίγο yeah. πιο σωστά από τη Μόνικα. My Lord has rhythm Beats inside my Πω, αν δεν σου αρέσει αυτό, πάρε το μήνυμα για καλοκαίρια. Ε, καλά, είπαμε και σε το ένα άκρος τ' άλλο. Αλλού εσύ, αλλού εγώ, δεν έχω χρόνο να σε δω. Βρισκόμαστε μονάχα, Κυριακές. Δουλεύω κάθε μέρα ακόμα πιο σκληρά. Και είναι τόσο ηρωνικό, πως Και θυμίζουν Πάμε στη ζάλασσα. Για μακρογιαλιές και αστέρια Πες μου μονάχα και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς Γαμπάω ακόμα μερικές φορές Ο χαμένος τα παίρνει τα παίρνει όλα Ο χαμένος τα τα παίρνει Άλλη και μια παραγγελιά έτσι λίγο την Παρασκευή. Τι? Βάλε το. χαμένο τα όλα που τραγουδά και στι παραστάσει. Μην κάνει spoiler. Εντάξει, ένα μικρό. Ήθελα. Εντάξει, θα το βάλω. I'll be the first to say I'll show to